Κεφάλον Γ, σελίδα 829, στίχη 1 5, ζητήτας προσευχαστων 1. Εκείνο δε που απομένει τώρα να σας είπω μεν είναι τούτο. Προσεύχεστε αδελφοί υπερημών για να διαδίδεται ανεμπόδιστα ο λόγος του Κυρίου και να δοξάζεται και θριαμβεύει καθώς τρέχει και δοξάζεται και μεταξύ σας. 2. Προσεύχεστε ακόμη για από του παραλόγους και πονηρούς ανθρώπου. Είναι δε αρκετή ούτη, διότι δεν είναι διόλου η πίστης, αλλά γίνεται δεκτή μόνον από εκείνους που έχουν ευθείαν και ειλικρινή διάθεση. Τρία. Αλλά είναι αξιόπιστος ο Κύριος, ο οποίος θα σας στηρίξει και θα σας φυλάξει από τον πονηρών, ώστε να μην κλονιστείτε στην πίστη από αυτούς. Τέσσερα. Έχομαι ενδέ πεποίθηση διασάς, βασιζόμενη στην σχέση μα με τον κύριο, ότι εκείνα που σα παραγγέλλωμεν και τώρα τα πράτετε και στο μέλλον θα εξακολουθείτε να τα πράτετε. 5. Ο δε Κύριος ήθελε να κατευθύνει και να στηρίξει τα σκαρδία σα στην αγάπη προ τον Θεόν και στην υπομονή, την οποία με το παράδειγμά του μα εδίδαξε ο Χριστό.